Και πιλάμε του μεγάλου δρόμου, ο Δεοκάσου, σενά, και πήραμε του μεγάλου δρόμου. Τι ευχάζουν, yeah. Καθένας έχει στο μυαλό του τα δικά του Έχει τα σχήμα και τα προβλήματά του Έχει σκέψεις που δεν σκέφτηκε ποτέ να σου αποκαλύψει και όταν κοιτάζει μέσα του φοβάται τι θα ανακαλύψει Έχει αφήσει το παιδί από το χέρι λέει αντίο Τώρα με νοσταλγία το θυμάται Όπως θυμάται το σχολείο απόγευμα, κάθε τσιγάρο, κάθε αστείο. Κάθε ψυχή τραβάει το δικό τη δρόμο Μέσα αυτό το τον κόσμο. Αλλιώ μεγαλοπιαστήκαν, χαθήκανε τώρα. Δεν βρίσκουν χρόνο ούτε πια για να μιλάνε. Κι είμαι σίγουρο πω σπάνια του βλέπει να χαμογελάνε. Όλοι στη μάχη με τα δευτερόλεπτα δεν προλαβαίνουμε. Να ζήσουμε παντού εμπόδια. Εδώ την πάτησα και ο ίδιο που το έβλεπα και στο λέγα τίποτα. Ηλικό Δε φτιάχτηκε να ζει αιώνια. Ενώ το ήξερα πω κάθε όμορφη αρχή. Το τέλο τη ειδή έχει και φίλοι, κι όρξαμε μαζί σε κάποιο μακρινό ταξίδι, τοχώ ζηθεί. Και έχει αποδείξει σε τοίπε τη ζωή Πόσο καθένα στο δικό του μόνο πάλι. Πρέπει μόνο να διαβεί. Πρέπει την αλήθεια μόνο σου να ψάξει να τη βρει, Με το νέο σου να αναμετριθεί. Και έχει αποδείχτεί σε το τι ζωή. Ο καθένα στο δικό του μόνο πάτη. Πρέπει μόνο να διαβεί. Πρέπει την αλήθεια μόνο σου να ψάξει να τη πει, με το νέα σου που αναμετρηθεί και πήραμε με του μεγάλου δρόμου. Δεν βγάζουν πουθενά. Και έτσι χαράζει ο καθένα τη δικιά του πορεία. Με σε έναν κόσμο που τον κάναμε να μοιάζει μακαρία. Πω φάγανε τα χρόνια του σε πάνω σε τραννία. Και άλλη να φορτώνουν φορτηγά στα πρακτορία. Ζωή, παιχνίδια μου κάνει αστεία Βλέπω τη βία σε κάθε στενό, σε κάθε γωνία. Είδα και Κάναν καριέρα μέσα σε γραφεία Με σοφίστηκε στυλάκι με γραβάτα συνοδεία Μια παροδία πολλά από σκοπού στην εξουσία Κι όσοι ψάχνανε κάτι μόνοι μου Βηγάνε στην αστυνομία Κόσμος σε παθανοσία Κανένα ακόμα να το ξέρεις δεν με εκφράζει αυτά θεία Ενώ τα υπόλοιπα υπάρχουν για να σε παραπλάνουν απλά Όλοι νομίζουν πως είναι ελεύθεροι Μα μέσα σε κλουβιά Συνήθισαν στα φώτα, κι άλλοι συνήθισαν στη μοναξιά. Σε κάθε μία που τραβάω, ορουφιξιά. Μου φέρνει τόσα στο μυαλό, χτυπάει πάλι η καρδιά. Αρκιά, αν, αν ο, έμαν, έχω χρόνο ή αν είναι ήδη αργά. Συγγνώμη, να ζητήσω με το βλέμμα χαμηλά. Κι έχει αποδειχθεί ότι σε τούτη τη ζωή, Ο καθένα στο δικό του μονοπάτι πρέπει μόνο να διαβεί. Πρέπει την αλήθεια μόνο σου να ψάξει να την βρει. Με τον εαυτό σου να αναμετρηθεί. Κι έχει αποδειχθεί ότι σε τούτη ζωή, Ο καθένα το δικό του μονοπάτι πρέπει Σαν αμετρηθή, σαν αμετρηθή σαν τετρέψι, τζάλε. Τι ανάμεσα Και πήραμε του μεγάλου δρόμου που δεν